Η κενή διαθήκη μετασύντομου ερμηνεία. Υποπαναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Έκδοση 35η. Αδελφό τη Θεολόγων Ο Σωτήρ. Ισάβρων 42 Αθήνε. Τηλέφωνο 3622108 Αθήνα Αθήνε Μάιο 1993. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρί. Το Καταμάρκων Ευαγγέλιο. Σελίδα 133. Ο Ευαγγελίτης Μάρκος, όπω φαίνεται από τα σπράξει των Απαστόλων, ονομάζεται ο προηγούμενο Ιωάννης. Πράξεις κεφάλαιο ιο τα β' στίχος 12, 25, κεφάλαιο ιο τα γάμα, στίχη 5, 13, κεφάλαιο ιο τα ε' στίχος 37. Το δε όνομα Μάρκος είναι ρωμαϊκό επώνυμον το οποίο προσετέθη κατόπιν στο κύριον όνομα Ιωάννης. Ο Μάρκος είχε ευσεβή μητέρα την Μαρία, εις το σπίτι της οποίας, εν Ιεροσολήμη συνηθρίζονται και λάτρευαν των θεών οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί εγνωρίστηκε ο Μάρκος με τον Απόστολον Πέτρον, από τον οποίον, όπως φαίνεται κατά πρώτον, εδιδάχθη την χριστιανική πίστη. αὐτὸ δε ο Απόστολος Πέτρος τον ονομάζει «Ιόν του», ἐπιστολὴ Πέτρου, κεφάλαιο ε, στίχος 13 στην προσκολοσαής επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα στίχο 10, ο Ευαγγελιστή Μάρκο ονομάζεται και Ανεψιό Βαρνάδα ή από Αδελφών ή από Αδελφίν. να σημαίνει και πρώτο εξάδελφο. Σύμφωνα με τη διήγηση των πράξεων των Αποστόλων, ο Μάρκο παρακολουθεί του Αποστόλου Βαρνάβαν και Παύλων κατά την πρώτη Αποστολική Περιοδία, κατά την οποία εκήρυξαν το όταν όμως οι δύο Απόστολοι διεπερεώθησαν στην Μικρά Νασία για να συνεχίσουν το αποστολικό των έργων, ο Μάρκος δεν τους παρικολούθησε. Ένα κατού ο Παύλος παρά την επιμονή του Βαρνάβα, ἠρνήθη να πάρει και πάλι μαζί του τον Μάρκον εις την Δευτέρα αποστολική περιοδία. Κατόπιν όμως ο Απόστολος Παύλος προσέλαβε πάλι τον Μάρκον, ο οποίο και βρίσκεται μαζί με τον Παύλον κατά την πρώτη φυλάξη αυτού εις στην Ρώμη Ω εκ τούτου, ο Παύλο συνιστά τον Μάρκο προ του Κολοσσά, κεφάλων Δέλτα στίχος 10. Κατά δε τη Δευτέραν φυλακισή του, ο Παύλο εζήτησε να μεταβεί και πάλι ο Μάρκο πλησίων του, διότι, όπω έγραφε, ο Απόστολος, ήταν ο Εύχριστο Διακονίαν, β. Τιμόθεος, κεφάλαιο Δέλτα στίχος 11. Φαίνεται δε ότι πράγματι ο Μάρκο ήλθε τότε στην Ρώμην. Εκεί, ευρυσκόμενο, συνηγήθηκε με τον Απόστολο Πέτρων, του οποίου χρημάτισε ερμηνευτή. Ονομάστηκε έτσι, διότι στο Ευαγγέλιο του ο Μάρκο διέσωσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ευαγγελιστή Μάρκο ίδρυσε την Εκκλησία τη Αλεξανδρία, όπου και θανατώθηπον θα των Ιδρολατρών, ταφή Ισχωρίων Πλησίων τη Αλεξανδρία. Από εκεί έμποροι εναιτή κατά τον 9ο αιώνα μετέφεραν τα λείψανά του στην Βενετία τη Ιταλία. Το Καταμάρκων Ευαγγέλιον φαίνεται να εγγράφει μεταξύ των ετών 63 και 70 μετά Χριστών.